Και χαρά σε όλες, η ομάδα του Νιούσκας θα σας χαιρετίζει για ακόμα μια φορά με το 14ο επεισόδιο ε, από το σπίτι του Άγγελου και πάλι μαζωμένοι εδώ πέρα ο Άγγελας, ο Αποστόλης, ο αποστολη ο γιαννης και ο Στέφανος Γεια! Yeah. Γεια! Yeah. Yeah. Yeah. Να πούμε okay. εδώ, στο σημείο, ότι εσύ και εμένα, έχουμε επιδείξει ένα επεισόδιο και γι' αυτό βγαίνει το 14ο αντί γι' αυτό πρέπει να βγει το, το επεισόδιο που δεν πρέπει να ονομαστεί ίσως εμφανιστεί αργότερα στο site. Οι λόγοι είναι προφανείς που δεν κάνουμε το επόμενο επεισόδιο. Γι' αυτό ας περάσουμε γρήγορα, γρήγορα στα θέματα. Στέφαν, ναι, με του πειρατέ τη Καρεβική, στο 3 το Ιδέα. Ναι, την είδα. Πολύ ωραία ταινία. Συμφωνείτε από το Ναι. Καλή ήταν, καλή ήταν. Εντάξει, βγει καλή. ήτανε... είχε και αστεία κομμάτια, αλλά δεν ήταν σε τη δεύτερη. Ήταν λίγο πιο σοβαρή. Ε, και και σοβαρή. γι' αυτό μου άρεσε. Είχε και αρκετή δράση, όλη την ώρα δηλαδή γινόταν κάτι. Υπάρχει κανεί εδώ μέσα που του άρεσε. Εντάξει, τι συζήτησα κάπου. Α μπορούμε να πούμε για τα καλά τη ταινία. Πάντω, σε σχέση με το δεύτερο, ήταν εντάξει και το δεύτερο και το τρίτο καλύτερα από το πρώτο, α το πούμε. Ποιο από τα δύο, εσά ίσω. Διαφωνώ. Εγώ το δεύτερο είναι χειρότερο από το πρώτο. Ναι, και εγώ νομίζω ότι το δεύτερο είναι χειρότερο. Για μένα μου αρέσει πολύ το πρώτο. Εγώ θεωρώ πάντω το δεύτερο είναι καλύτερο από τα τρία, γι' αυτό το είπα. Παίζοντα μόρσου. Εντάξει, μία κάμου. Έδωσε λίγο ρεσιντάλο ο Τζολιντέψ το δεύτερο, πράγματι. Έδωσε και το καλό ήταν είχε πολύ γέλιο, α το πούμε, με έξυπνα. Με 6.30 υπερβολές ας το πούμε Π.χ. εκείνη η μάχη που ήταν πάνω στη όδα. Σε στιγμή αγελειότητας βέβαια αλλά... Ε, Εντάξει κάποιες στιγμές είναι αλλά δεν ήταν ότι υπερβολή. Ή εκεί πέρα που κουβαλούσε την άμμο μέσα στο τέχιο και την εγκάλια Εκεί γε... <laughs> πολύ γέλιο. Α βλέπεις Κοίτα εμένα προσωπικά από τα τρία μπορώ να πω ότι μου άρεσε περισσότερο το, το τελευταίο Και αυτό γιατί το δεύτερο κινούνταν ε, στη συνέχεια τη πλοκής κατά τη γνώμη του πρώτου. Είναι το τρίτο ο άλλαξε λίγο η πλοκή, δηλαδή σου δώσει κάτι καινούριο που δεν το περίμενε. Ε, Έκανε. Τι σχέση έχει η πλοκή του πρώτου με το 3 μία καμία σχέση. Αυτό δεν λέω, ωραία, εγώ ήρθα τότε η ώρα. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε την πλοκή το, του πρώτου με το 2 με το 3 καθόλου. Εγώ νομίζω ότι το δεύτερο ε, μέρου η πλοκή ήταν συνέχεια του πρώτου. Δηλαδή ήταν συνδεδεμένα κατά τη γνώμη μου αρκετά. Όταν είχε αρχίσει να βγει, όταν είχε ξεκινήσει η ταινία, ξέρω εγώ το πρώτο όταν είχε βγει, δεν είχαν σκοπό να κάνουν ε, τριλογία. Απλώ συγράφησα επιτυχία και γι' αυτό το κάνανε. Πρώτα απ' όλα η όλη ιστορία με τον David Jones, που εμφανίστηκε στο δεύτερο. Δεν είχε δώσει κανένα στοιχείο στο πρώτο ότι παίζονταν κάτι τέτοιο. Κατάλαβε. Πάτω σε μένα η λογική μετάφραση ήταν, δηλαδή ήταν τα είδα. Μύμισε το δεύτερο, αρκετά το πρώτο, σαν πλοκίνη, τώρα μπορεί να και προσωπική άψηω, έτσι, μπορεί να μην συμβαίνει και απλά να μου φάνει και μένα. Εδώ το τρίτο μου φάνηκε ότι πάει τελείω αλλού η ιστορία. Δηλαδή το δεύτερο μέρο δεν μπορούσε να το δώσει συνέχεια το πρώτο. Το τρίτο όχι συνέχεια το δεύτερο. Είναι σαν να ξεκινάει από την αρχή η ταινία στο τρίτο, για μένα. Τώρα, Είστε πονά... εγώ πάλι συμφωνώ με τον Χρήστο, ότι το τρίτο ήταν καθαρά συνέχεια του δεύτερο, ενώ το δεύτερο ήταν σαν να εισάγει κάποια καινούγια πράγματα. Είναι Ενέ, γιατί στο συνέχεια. δεύτερο α πούμε στο τέλο ε, χάνεται ο Τζονιντεπ και ξέρουμε ότι στο τρίτο θα προσπαθήσουν να τον, επαναφε... να τον φέρουν πίσω. Κατάλαβε. εντάξει ναι. Τις, όλα, τώρα λέτε θα υπάρχει τέταρτο. Έτσι προ το κλείσαν νομίζω ότι θα επιδιώξουν να βγάλουν και άλλη θέλια. Μία ή δύο. Μπορεί και δύο τέτοια. Μπορείτε παραπάνω Σίγουρα από... ναι. είναι ότι έτσι πω το κάνουν μπορούν να βγάλουν. Θα αφήσουν ανοιχτά πράγματα του τέλο όπου άμα θέλουν να βγάλουν ένα τιμή, να, να δείξει να πούμε τίποτα. Όχι, όχι, ένα όχι, πούμε. Έλα, λέει, ναι, ένα, ένα αλλά είναι αυτό, όχι όχι όχι. όχι Εντάξει, και αυτό πέρασε το αφήσω πριν θα το πίσω. Να πούμε ότι Kira Knightli τελικά θα βρεθεί στο κρεβάτι, σε ακριβώ το κρεβάτι, με το Will Turner. Ε. Αλλά δεν το δείχνει εντάξει. Δεν παρόν εκεί που θα βρεθεί. Έχει. Εντάξει. Αυτό γίνεται μα, βγαίνει τέταρτο. Να είναι τέταρτο και ήταν και τα καλύτερη, γιατί και... η άφησε παραγωγού. Και μάλιστα το τέταρτο έχει Φέσαι, και προκειτία να γίνει και πολύ καλό. Εγώ δεν τι βάλει καθόλου καθόλου. Σύμφωνα με αυτά που αφήνονται ανοιχτά. Ένα τέταρτο επεισόδιο να είναι πολύ καλό. Έχει να δείξει. Εγώ δεν νομίζω, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βγάλουν μια ιστορία και θα συμπληρώσει τα κενά που έχει αφήσει το 3. Δεν είναι, δεν είναι πολλά τα κενά, δηλαδή το 2 άφησε πολλά κενά για το 3. Το 3 δεν έχει αφήσει πολλά κενά. Τα κενά δεν άφησε, είναι πιο πολύ πάει σαν κάτι καινούριο. Υπάρχει και το δεχόμενο να βγει κατευθείαν 5. Το βρήκαμε. Ε, υπάρχει, <laughs> αλλά εντάξει. Τέλο πάντων. άλλο πάντων. Όχι, να πάτε να τη δείτε. Είναι 2 ώρε και 45 λεπτά, αλλά πιστέψτε δεν θα βαρεθείτε καθόλου. Καθόλου, καθόλου. όμω. Αυτά, είναι πολύ ευχάριστη ταινία. Κάτι άλλο που θέλω να πω. Ρε, παιδιά, τι γίνεται με αυτό το Blu-ray και το HD, DVD. Βοημάνε τη Sony πολλές εταιρείε και αρχίζουν να τι κάνουν και διάφορες μηνύσει για πατέντες Για αυτέ μαγιάνε που ξέρει. Κοιτάξτε, κατά βάση δεν είναι πόλεμο ε, κατά τη Sony. Ε. Δηλαδή, ε, από απ τη μεριά του Blu-ray είναι κάποιες εταιρείε οι οποίε το υποστηρίζουν. Ε. Υπάρχουν κάποιε εταιρείε που το υποστήριζαν, αλλά βγάλανε hybrid players, δηλαδή α πούμε η Samsung και η LG βγάλανε players οι οποίοι παίζουν και Blu-ray και DVD. Αυτό πρέπει να Ενώ ήταν στο στρατόπεδο του Blu-ray. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν εταιρείε οι οποίε είναι καθαρά στο HDVD που είναι η, η το SIMBA αρχικά, ε, συστατεύτηκε μαζί τη η Microsoft, ε, έβαλε στο παιχνίδι και την Intel, μαζί πήσαν και τη Χιουρέλ Packard και γενικώ έχουν, έχουν γίνει δύο στρατόπεδα. Τώρα το πρόβλημα με τι μηνύσει που έφαγε η Sony. Ήταν θέμα παραβίασης ε, πατεντών Οι οποίες ήταν μεν κατοχυρωμένες Αλλά χρησιμοποιήθηκαν το Blu-ray χωρίς να, δώσει, να ζητήσει κάποιο license ε, Να πάρει κάποιο license Sony από τις εταιρείες οι οποίε είχαν, ε, είχαν τα συγκεκριμένα πράγματα Αρχικά το ένα το πρόβλημα είναι Με το ε, ημιδιάφανο υλικό το οποίο έχει από πα, που, Το die δηλαδή με το οποίο είναι φτιαγμένο το Blu-ray του δισκάκι ε, Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ε, δημιουργεί πρόβλημα μόνο στα δισκάκια. Αντίθετα, η δεύτερη μήνυση, η οποία που έγινε από μια εταιρεία η οποία ασχολείται με κρυπτογράφηση δεδομένων πάνω σε οπτικού δίσκου, ε, δημιουργεί πρόβλημα στο ίδιο το AACS, που είναι μια προστασία όπω ήταν το Macrovision για τα DVD, η οποία έχει σπάσει. Ξε... Έχει σπάσει ε. και μάλιστα ε, αυ... πώ δουλεύει αυτή η προστασία. Υπάρχει κάποιο key το οποίο είναι hard coded μέσα στου players και στου software και στου hardware players. Ωραία! Είναι αυτό oh, για το οποίο έγινε το site, που uh, είναι ένα site ειδικά για αυτό το πράγμα. Το Doom9, ναι. Ε, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι επειδή είναι hardcore το key με του players, όλα τα DVDs που βγαίνουν ξέρουν ποιο key ακριβώ μπορεί, μπορεί να τα παίξει. Σε περίπτωση που κάνει revocation το key η εταιρεία που πιστοποιεί το AACS, το, το πρότυπο πληρογράφηση, όλοι οι players, οι hardware είναι άχρηστοι. Ωραία. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι βγάλανε καινούριο Κι και πριν προλάβει καν να βγει στην αγορά το κι είχε ήδη σπάσει. Πώ φαίνεται αυτό. Αυτό μου, μου πηγαίνει λίγο αποστολή σε μια εργασία που κάναμε. Κάτι για ClueFFF που λέγαμε. Να θυμάσαι. Ε... Το τύπος, το τύπος δηλαδή, το, το σπάσανε ιστορική. πριν καν βγει δημόσια στην αγορά. Πριν το δημοσιοποιήσουν ότι το key είχε αλλάξει, είχε ήδη σπάσει κά, το μηχάνημα. Κάπου έγινε αλήθεια. Το θέμα είναι ότι η εταιρεία η οποία έχει φτιάξει ε, αυτή την πατέντα για την προστασία των οπτικών δίσκων, μηνύει τη Sony και κατ' επέκταση το AACS ω πρότυπο. Αυτό όμω, ενώ το προηγούμενο δημιουργούσε πρόβλημα μόνο στα δισκάκια, αυτό δημιουργεί πρόβλημα όχι στα δισκάκια, αλλά και σε όλη τη μηχάνημα παίζει τα δισκάκια που χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία και κατ' επέκταση την ναυαρχίδα της Sony αυτή τη στιγμή, το PlayStation 3 Εγώ πιστεύω ότι έχεις πει στην αρχή ότι δεν πρόκειται για πόλεμος ε, κατά τη Sony Πιστεύω ότι πρόκειται για πόλεμος για πόλεμο του Blu-ray Δεν είναι θέμα κατά τη Sony ξέρεις γιατί, γιατί η Sony έχει, στο, το τελευταίο καιρό είχε πολλά patent disputes με άλλες εταιρείε. Δηλαδή είχε προβλήματα με τις πατέντε γιατί παραβίαζε πατέντε σε όλη τη ζωή. Και με την Immersion, Και με την Immersion. Ναι, τα πληρώνει. Αυτό θα συμβεί και με αυτά. Θα πρέπει απλώ να βάλει το χέρι στη τσέπη και να πληρώσει. Όπω ότι... και με την Immersion που είχε βγάλει το αναδραση από το 6-axis το controller του PlayStation 3. Και, και, το, και μάλιστα είχε πει η Sony ότι ε, ένα τόσο μοντέρνο χειριστήριο δεν χρειάζεται πλέον να έχει κάτι αι, αναχρονιστικό όπως η ανάδραση και μόλις ε, ε, τα βρήκε με την Immersion λέει ότι θα βάλουμε ένα καινούριο feature στο χειριστήριο, την ανάδραση Έτσι. Καταλαβαίνεις αυτό που λέει η Sony Κοίτα αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι επειδή η Immersion αυτό ο πόλεμος του Blu-ray και του HDDVD συμβαίνει τώρα Τέτοιε μηνύσει όταν βγαίνουν στην δημοσιότητα, ξέρω εγώ, κατά τι εταιρείε που έχει φτιάξει το Blu-ray, λειτουργούν αρνητικά στο, στο, στο, στο promotion και τη τεχνολογία και τη εταιρεία. Ναι, Γι' αυτό σου λέω ότι αυτά τα πράγματα είναι λίγο ευαίσθητα τώρα τα βγαίνουν στην επιφάνεια και ουσιαστικά χάνει η Sony από αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι πολεμάνε τη Sony κάποιε εταιρείε. Ίσως διαβλέπουν, εισ... διαβλέπουν όμω ότι η Sony τελικά θα νικήσει με το Blu-ray και θα χάσει το HDVD. Οπότε σου λέει ότι τα λεφτά θα τα πάρουμε στο Blu-ray και όχι στο HDVD. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ως πόλεμο όπω όταν είχα βγει για τα DVD Clean και Cine ARC. Βγήκανε drives που παίζανε και τα δύο. Έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Ο χρήστη δεν το νοιάζει άμα είναι Blu-ray, άμα είναι Per-Blu-ray, οτιδήποτε. Το θέμα είναι να παίζει το ρισκάκι και να αγοράσει. Έχει κανεί άλλος μια νέα όψη. Purple Ray ή Purple Ray. Μόνο προχή. Deep Purple. Και τώρα φέντος στην Πάσα θα πάμε στο άλλο θέμα μας. Με τον τραγουδιστή του Deep Purple, τον Ian Gillan, που έρχεται να τραγουδίσει για το κοινό τη Θεσσαλονίκη Τ' ακούσατε. Ναι, 30 Ιουνίου, στο Θέατρο Γκύς. Τι είναι σαν καλωτήρια, πώς βλέπεις. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι χαλαρό. Δηλαδή, δεν θα είναι όπω είχε έρθει με την Purple πριν από δύο χρόνια. <coughs> <coughs> θα έρθει και θα τραγουδήσει με την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκη. Α, χάρη. τραγούδια καλώς του, του συγκροτήματο ε, που τον ανέδειξε. Μην είναι όμω. Μην όπω όπως με το Sting που είχαμε σχολιάσει σε άλλο podcast ε, που έκανε 79 ευρώ ίσω. Εγώ κάνω 40 άριθμα. Για θέατρο γη θα είναι πιο. Στο ο... θέατρο Έτσι πιστεύω κι εγώ. Στο θέατρο γη ήταν το αυτό που Έτσι θέλω να μάτια. πω είναι ότι θα ακούσουμε κλασικές επιτυχίες, όπως Black Knight, Smoke on the Water, Highway Star διασκευασμένες από την κρατική ουφή στα Ισσαλονίκης Ενωριστωμένες άρε, ουσιαστικά ναι. Δηλαδή κάτι σαν το... ακούστηκα το Scorpio είναι κάτι τέτοιο δηλαδή θα παιχτεί Δεν ξέρω το έχεις δει το... Ναι, ναι ναι Πιο χαλαρή φάση Άρα θα είναι χαλαρή. Αυτό που διάβασα και με, προξέ... και με παραξένεψε είναι ότι το site που βρήκα την, την είδηση έλεγε ότι θα πούνε μόνο 8 τραγούδια. Ενώ παρακάτω ανέφερε 9, α πούμε, σαν παράδειγμα. Αυτό ήταν η ορχήστρα και τα άλλα θα είναι. Δεν ξέρω, αυτό παραξένεψε λέω, Κοίταξε, 8 τραγούδια δεν πόσο είναι έτσι έτσι, είναι. βγαίνει τέτοια, και τέτοια. Μιλάμε ναι. ότι είναι και, και η κριτική ψιογνωμία αυτό. Λογικά, λοιπόν, μην πει μερικά κομμάτια. <σχεδιά> δεν θα, θα το είναι μόνο του, ίσω να το πλαισιώσουν και άλλοι καλλιτέχνε. Αυτό σε όλο το δεν έχει κάνει. Ε. Έχει κάνει, σε όλο το δίσκο πούμε. Ήθελα να βάλω ένα quiz στο site με ποιο άλλο συγκρότημα έχει τραγουδίσει ο Γιάνν Γκίλαν. Ποιο άλλο πιο άλλο σκρώτημα έχει τραγουδίσει ο Ian Gillan Βάλω το βασικά, σε quiz στο site. Ο λοιπόν, όποιο ξέρει θα το αφήσει σαν σχόλιο στο συγκεκριμένο άρθρο. Στο και... όλο άρθρο? Θα... Στο το newscast θα το αφήσει. Στο newscast, <στονίς> ναι, στο newscast. Οπότε αν ξέρει κάποιο. Θα το αφήσει πρώτος σε, σε post Και θα κερδίσει κάποιο δρόμο που θα σου, του πούμε έχει μετά... έχει κάνει όλο καριέρα Έχει κάνει όλο καριέρα Έχει κάνει όλο άλμπουμ, δηλαδή, αυτό. εδώ Έχει κάνει, ναι Άρα μπορεί να πει και από αυτό κομμάτι, εξαιρετικά Λογικά... Εγώ θα έλεγα π.χ. άμα έμεινα... Ναι, μπορεί να πει, αλλά ξέρω... Ναι. Το Άρα. συγκρότημα το άλλο είναι τελείως ευγάτο, ε, να ξέρετε Δηλαδή είναι Έμει πολύ πηχίστο, γνωστό α? Είναι πολύ γνωστό Αλλά άμα. Δεν το ξέρεις, δεν σου, δε σου πάει το πάει λίγο λίγο. Ε, περίμενε, αυτός έχει κάνει συνεργασία, συνεργασία με την έννοια... Συνεργασία έχει πάει και τραγουδί έχει κάνει δίσκο με άλλους συγκρότυπες. Όχι συμμετέχει δηλαδή σε όλα τα κομμάτια. Είχαν διαλυθεί οι d όχι, είχαν... Θα είχα διώξει την Πέρπουλ, είχε φύγει δεν θυμάμαι. Ότι Έλα, είχε φύγει τέλο πάντων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι συνεργάστηκε σε όλα τα κομμάτια του Άνθρωπου. Ναι, ναι, ναι. Όχι ότι έκανε μια συμμετοχή, α πούμε. Όχι, θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οπότε, όποιο το βρει και το στείλει πρώτο με comment, κερδίζει δώρα που θα του πούμε άμα μα αφήνει ένα email και του λέμε. Ναι. Ένα δίσκο το την Πέρπουλ. Τώρα να το κάνουμε αυτό το διαγωνισμό. Δηλαδή, κι εγώ αν μπω στο Wikipedia, το βρω κατευτεί αν. Εντάξει, α το σκόλιο πρώτο. Θέλουμε να πει να το βρει πρώτο. Και το Α το, με το πείτε, πείτε δεν είναι και τόσο πολύ σωστό πάντα. Ε, σωστό. Έλα ίδια, τώρα να μην το και και αυτό. Έλα, τέλος πάντων, Ως σωστά. Αυτά. Αυτά. Άγγελε, Μπεμβέ ή Μερσεντέ. Μπεμβέ. Γιατί? Γιατί παρκάει μόνη Όχι, ρε φίλε, τι λες το Ροπλάκι, αριστερά. Το έχεις ζητώ καταπληκτικό βιντεάκι. Ποιο αυτό που έχει βάλει στο site. Ναι, δείχνει, είναι ένα demonstration span, το οποίο δείχνει ότι μια Μπεμβέ παρκάει μόνη τη. <laughs> Σταμακάς... Το είδα, το είδα αλλά δεν το πίστευα. Γιατί αφού είναι. Το δείχνει και, και του sensors πως εντοπίζουν το μέρο και. Δεν μπορεί να σα βρει ένα μεσοδρόμιο χρειαστεί. Πεζοδρόμιο όχι, δεν ανεβαίνει. Εκεί πώ θα παρκάρει στην Ελλάδα, α πούμε. Στην Ελλάδα δεν δε βγαίνει αυτή η έγκοση, στην Ελλάδα είναι μόνο για εξωτερικό σου το πούμε. Πώ τη φέρει απ' έξω σου. Πάντω είναι. πολύ καινοτόμο το γιατί στρέφει το τιμόνι μόνο του, αλλάζει ταχύτητε, μπροστά οπλιστ κλπ. Όλο μόνο τη. Να... Ο οδηγό δεν ακουμπάει τίποτα. Απλά κάθεται και χαίρεται. Αυτό είναι υπολογίζεται για τι γυναίκε, ή. Ε. Ναι, ειδικά ναι. Πλάθο δεν ξέρω τι θα γίνει άμα το μέο είναι τσιμα τσιμα ή που να χωράει. Θα το βάλει ή όχι. Ε, Μάλλον δεν το βάλει, είναι καλάψι με το embedded system Το σύστημα, ναι. Πάω είναι πολύ εντυπωσιακό τουλάχιστον. Και εμένα μου άρεσε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τώρα θα χρησιμεύσει, δηλαδή. Αυτό, αυτή η τεχνολογία δεν υπήρχε πιο πριν από άλλε Όχι. Όχι. Η τεχνολογία δούλευε αλλιώ παλιά. Είχαν Ήταν... βγάλει κάποια αυτοκίνητα τα οποία η ρόδα γύριζε 90 μύρε, ρε παιδί μου, και πήγαινε ακριβώ στο σημείο που ήθελες να μπει και μπαίνει κάθετα μέσα στο παρκάρισμα Αυτό είναι καλύτερο. Πιο γρήγορο. Δεν είναι έτσι όπω τα λες όμως για να γυρίσει η ρόδα 90 μοίρες Είπα, έχεις πρόβλημα ε, κατασκευαστικά πως το, το κάνεις αυτό γιατί δεν έχει χώρο η ρόδα να γυρνάει 90 μοίρες πρέπει να έχει κάτι σαν, σαν μια μπάλα που είναι μέσα η ρόδα πως ήταν ας πούμε στο, στο iRobot το έργο που ναι. τα αυτοκίνητα είχαν, αντί να έχουν ρόδες είχαν κάτι σφαίρες κατάλαβα, οι οποίε γυρνούσαν ε, πρέπει να είναι κάπως έτσι στα αυτοκίνητα Πάντω, ε, αυτό εδώ το fit που βγάλανε εγώ έχω την άλλη απορία πόσο κοντά στο... στο... Στο πεζοδρόμιο, α το πούμε. Αυτό ελέγχεται, δηλαδή το πόσο κοντά θα μπει. Το πόσο μέσα θα μπει. Γιατί... Πόσο κοντά για να μην σε κόψω, Το. Γιατί ναι, ακριβώ. Το θέλει. α 4 και διά πράγμα. Ναι, ε, ο κώδικα <laughs> ε, οδική κυκλοφορία ορίζει κάποιο συγκεκριμένο όριο. Ο καινούριο. Ε, δεν έχει αλλάξει αυτό. Στο καινούριο. Ναι, ε, αλλά έχει αλλάξει τιμή, άμα δεν το κάνει. Ε, αυτό είναι το βασικό. Βασικά οι τροχονόμοι δεν έχουν γραφεισότα κανένα γιατί είναι πολύ μακριά αυτό πεζοδρόμιο. Λάγκα πλάκα, πλάκα. να βγάλουμε κανένα άρθρο για το νέο κόκκ. Ε. Ε, το έχω διαβάσει παντού και δεν θέλω. Έχουν αυτό για την απόσταση στο βίντεο όπω φαίνεται, εντάξει δεν έχει τίμα τσίμα, έχει κάποιο πεθρό. Τουλάχιστον τη φαίνεται στο Γι βίντεο. Και αυτό το είπα, γιατί μου φάνηκε να είναι λίγο μακριά από το δρόμο. Ε, εκεί θα mm. πάει να το πέξα εξασφαλίζει, δηλαδή άμα το σύστημα ακούμπη στο πεζοδρόμιο, θα τον έκοβε σχολείο κατάλαβε, οπότε δεν αυτό για την σχολείο ότι μόνο δεν τα λέμε τώρα, αλλά. Εντάξει, αυτό βασικά μπορεί, μπορεί να κρατάει μια παραπάνω απόσταση για να μην υπάρχει κίνητο να χτυφείσει το αμάξι. Το πλεηνό πλαϊ... το μέρο του. Ξεκίνησε και η έκθεση βιβλίου, δεν ξέρω αν το πήρε τρέφα. Κάτι για το μάτι μου. Ξεκίνησε με βροχέ και ίδια βέβαια. Ναι, γι' αυτό. Βασικά, να πούμε καταρχά ότι δεν πρόκειται για τη διεθνή έκθεση mm. βιβλίου που ακούστηκε ότι έγινε πριν από λίγε μέρε. Γιατί σε πολλού που τον ανέφερα το... το έμπλεκαν. Και ήταν 17 με 20 Μαου, αυτό είναι 1 με 17 Ιουνίου. Ω μεγάλη διάρκεια, έτσι. Άλλε φορέ. Δεν ήταν 17 μέσα, ήταν μια εβδομάδα το πολύ. Ε, όχι. Είναι νομίζω δύο εβδομάδε κάθε φορά. Αλλά χωρί να είμαι σίγουρο γι' αυτό. Νομίζω ότι κρατούσε δύο εβδομάδε. Πάντα. Ε, εγώ νομίζω πολύ γκότε. Τέλο πάντων, καλή ήταν εσύ που πήγε. Ε, κοίταξε, για να είμαι ειλικρινή, δεν έκατσα εντελεχώ να δω όλα τα περιπτώματα κλπ. Πέρασα και μάλιστα την πρώτη μέρα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. έτσι Δηλαδή πρωτοφανέ, εγώ και άλλε χρονιέ που πηγαίνω. Υπερβολικά ε, πάντα... πολύ ο κόσμο. Αλλά ήταν και πρώτη μέρα θα μου πει. Πάντα έχει κόσμο. Δεν ξέρω εγώ τι θυμάμαι. Τα πολύ. Δεν ξέρω τι Από το ένα τρίτο στο άλλο ζωριστούνα για να δει τι είχε μέσα. Γιατί είχε σε κάθε περίπτωρο που mm. Τα περίπτερα ήταν τα κλασικά, με λίγε προσθήκε ακόμα, δηλαδή είδα και μερικά καινούργια που δεν τα έχει πάρει το μάθο μου άλλες χρόνια. Κλασική ατμόσφαιρα στην έξι, λίγο, όπως κάτι χρόνο, στην παραλία. Πολύς ε, κόσμο, διάφορα... έξτρα φύζρες όπως καντίνες, λουκουμάδες και τέτοια πράγματα. Κάτι σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε περίπτερο πάντα. Ε, από κυκλοφορίε μπορώ να πω ότι είδα τι κλασικέ. Δηλαδή στα περίπτωτα που ξέρω, τα βιβλία που ξέρω. Κάτι τίποτα το ιδιαίτερο. αυτό yeah, οκ, okay, αλλά κάτι μπορεί. Και όπω συνήθω έχει πολλή έλλειψη για μένα τεχνολογι... βιβλίων με τεχνολογικό περιεχόμενο. Δηλαδή δεν έχω δει περίπτωτα που να έχουν κάτι αξιόλογο. Δεν, δεν εκπροσωπούνται καλά αυτέ οι ομάδες βιβλίων. Κατά τη γνώμη μου και φέτο δεν είναι κάτι διαφορετικό. Τα ίδια πάλι. Αυτό. Φαντάζομαι θα μπορούσαμε να πάμε και όλοι μαζί μια μέρα να κάνουμε ένα review α το πούμε Έχι, θα δουν από και κομμάδα. να το κάνουμε αν είναι μετά στο επόμενο podcast σαν δεύτερο θα γίνει Σα λοιπόν πηγαίνετε αν θέλετε να δείτε ωραίο υπέ. Είμαι με κατέστρεψε. Έξι μήνε ε, ασχολούμαι με αυτό το site, με το News Filter. Δεν είχα αφήσει ούτε ένα post και με να αφήσω. Γιατί... Comment κανείς, ρε άνθρωπο. Ναι, ένα comment, συγνώμη Δηλαδή, και τι, τι θέμα ήταν αυτό, Πρώτα βγάζει ένα θέμα το οποίο κατηγορεί την Google και μετά η Google είναι έτσι, η Google είναι αλλιώ, η Google. Ε, να μην πω τώρα ε, κοίτα, εντάξει, Αμάν, βγάλαμε ένα θέμα για την Google. Όλε οι εταιρείε υπογράφουν, ε, σεβάζουν να υπογράψει NDA άμα πα μέσα. Εξήγησε λίγο. Έτσι όμως... Το NDA σημαίνει Non-Disclosure Agreement, που σημαίνει ότι αφού το υπογράψει, σε περίπτωση που δει κάτι μέσα στην Google, το οποίο δεν το έχει κάνει public, δεν το έχει βγάλει στο κοινό η Google, δεν μπορεί μετά να τα αναφέρει, ξέρω εγώ, σε έναν δημοσιογράφο σε μια εφημερίδα. Απαγορεύεται, κατάλαβε. Όλε οι εταιρείε, όταν πηγαίνει μέσα στην εταιρεία και υπάρχει περίπτωση να δει πράγματα τα οποία η εταιρεία δεν τα ακόμα σε βάζω να υπογράψει ενα ένα non-disclosure agreement με την ε, υπόθεση ότι σε περίπτωση που το ε, πει σε κάποιον εκτός εταιρείας η εταιρεία θα μπορέσει νόμιμα να σου κάνει μήνυση γιατί έκανε αυτό το πράγμα τώρα αυτό είναι άσχητο με το δεύτερο πράγμα που είναι από το Fortune το περιοδικό που βγάζει που βγάζει κάθε χρόνο μια λίστα με τις εταιρίες οι οποίες αποτελούν τον καλύτερο εργοδότη Όχι μόνο από την άποψη μισθού αλλά από την άποψη ιατρικής κάλυψης Από την άποψη του χώρου εργασίας των perks που είναι εξτρά προνόμια που σου προσφέρει ως εταιρεία Και πρώτη σε αυτή τη λίστα φέτος ήταν η Google Η Microsoft ήταν στην πεντηκοστή θέση Στη θέση 48 ήταν το Yahoo Η Cisco ήταν μέσα στην πρώτη δεκάδα Αντέ, Ναι και που λες η Google, ε, εκτός από το μισθό που παίρνουν αυτοί που δουλεύουν στο Google ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος Προσφέρει δωρεάν ιατρική περίταλψη, ε, δωρεάν φαγητό σε όλο το κάμπους Και αυτό δεν είναι μόνο σε επίπεδο ειστιατόριων αλλά είναι και σε επίπεδο αυτόματο πολιτών Και έχουν τη φιλοσοφία ότι κανένας ε, ε, υπάλληλος της Google δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 30 μέτρα μακριά από μια πηγή φαγητού ε... Ε, αυτό βασικά είχα δει κάποτε στην ηλεκτροτυπία Στο έψιλον ε, ένα άρθρο για το Googleplex Και τη σύνθηκη εργασίας μέσα Και έλεγε διάφορα πράγματα Όπως πήγε ότι έχει και χώρους για να πας Λέει τα παιδιά σου αν δεν φυσικά να ναι. τα έχει, αναψυχής. έχει Έχει... Στην γήπεδα μπορείς να πας να παίξεις όπως τέννις και τέτοια Αυτό είναι, έχει να κάνει με το 20% του χρόνου που πιστεύει ότι πρέπει δίνει δυνατότητα σε κάθε εργαζομενό της το 20% του χρόνου που δουλεύει εκεί πέρα Να το καταναλώνει αν θέλει φυσικά σε δραστηριότητες διαφορετικές από αυτές που του επιβάλλει ως εταιρεία Και έχει μπόλικα πράγματα από ό,τι Έχει μέχρι και πισίνες, spa μέσα Ναι αυτό θα εδώ και swimming spa. έχει Τώρα τα γήπεδα ναι δηλαδή υπάρχουν πάρα πολύ τα, τα perks που δίνουν πάρα πολύ καλά Σύν μεταφε... έχουν Εκεί όπου βρίσκεται το Google Maps την πόλη που είναι νομίζω το Silicon, Silicon, Silicon Valley είναι μέσα. Ωραία. Έχει shuttle buses, τα οποία είναι μικρά βανάκια. Τα οποία πηγαίνουν και παίρνουν τον κόσμο από τα σπίτια του εκεί και τα φέρνουν ε, μέσα. Επίση, είχα και... ακούσει ότι οι υπάλληλοι δικαιούνται και επιχορήγηση για υβριδικό αμάξι. Ναι, δικαιούνται μια επιχορήγηση μέχρι 5.000 δολάρια, νομίζω, για, για υβριδικό αμάξι. Ε, από την άποψη ότι όλε οι εταιρείε πλέον στη Silicon Valley. Προσπαθούν επειδή η Greenpeace έχει βγάλει ένα rating για το πόσο green εταιρείε είναι, προσπαθούν το δυνατόν να τα έχουν καλύτερα με την Greenpeace και να ψηλά στο rating. Διαφημίζω διαφημίζονται κιόλας έτσι. Διαφημίζω και κιόλας έτσι, κάνε και καλό στο περιβάλλον, εντάξει, του οι εταιρείε πληροφορική δεν είναι και πολύ βρώμικες εταιρείε από το πόσο βρώμικες ε, το περιβάλλον. Ναι. Μόνο από, από θέματα το, τα προϊόντα, αν μετά ανακυκλώνονται, αν μπορούν να κοιθούν όχι. Και αυτά ναι, είναι ναι. μόνο εκεί πέρα παίζει. Ναι, λοιπόν... το πρόβλημα. Και τέλος πάντων ε, μπορεί να έβγαλα το άλλο το άρθρο Το οποίο πλέον δεν υπάρχει Το οποίο πλέον το απέσυρα γιατί εντάξει μπορεί να βρήκα κάποιες πηγές Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτή ήταν και τόσο αντικειμενική σε αυτά που λέγανε ε, Και θεώρησα καλό να βγάλω αυτό το άρθρο γιατί πράγματι το Fortune ε, το ψάχνει πολύ Σε αυτά που δίνει και πράγματι σχέση με το Yahoo, το Συγκρινά ή τη Microsoft Πράγματι το Google δίνει κάποια καλύτερα πράγματα στους εργαζομενούς του Αν και να πω ότι το Google έχει περί τους 5.000 εργαζομενούς και Microsoft έχει 60.000 Εντάξει Και έχει το ποσοστό που ανεβαίνουν οι υπάλληλοι στη Microsoft είναι 3% και στο Google είναι 67% Θα σου πω κάτι, μια ερώτηση, πόσες να δουλέψεις στη Google Όχι γράψει, μην... Όχι, γιατί Ποιο δεν θέλει να δουλεύει στην Google το, τόσο καλό σου robot που είναι το Spotch τα λέει καλά και ότι το άρθρο το προηγούμενο. Όχι αλλά κοίτα είναι, το, είναι ο μόνο επίσημο χωρέα που κάνει αυτή τη Κοίταξε, εδώ να πούμε ότι σκοπεύουμε σε έναν streamer μακροχρόνια να κάνουμε ένα δεύτερο site στο οποίο θα βάζουμε τα αποσυρμένα άρθρα για να μπορούν να τα βρίσκουν όπω κάνει το YouTube α πούμε. Και... Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Νομίζω, να νομίζω ότι η κόντρα μεταξύ Στέφων και Γιάννη καθαρίστηκε. Και μπορούμε πλέον να... να περιμένουμε καινούργια άρθρα που θα αναιρούν τα παλιότερα Τι έχει ακούσει για το ask.com, ε, Δεν έχω ακούσει και πολλά πράγματα. Διάβασε ένα άρθρο που έχει γράψει εσύ. Ναι. Και ήξερα και το ask gills παλιότερα. Το είχα δοκιμάσει και τα φορέ. Ε, αλλά δεν είναι καλό, ε, δεν μ' άρεσε. Ε, κοίτα, ούτε το ask μπορώ να πω ότι επιστρέφει τόσο καλά αποτελέσματα όσο το Google. Αλλά. Το θέμα είναι ότι όπως έγραψα και στο post Παλαιότερα Στην ληστικά του Lyston, Το ASK είχε ένα, ένα άθλιο interface δεν Ήταν ένα περίεργο με κόκκινο ναι, ναι, ναι, ναι. Τελείως, και, και τη φάτσα και τυπά πάμε το χέρι Web1 interface <laughs> Ναι αυτό που λέει ήταν As Το ask ήταν με τη λύση <laughs> Ναι και τελευ... ε, Πριν από λίγε μέρες όμως είδα Στο Boing Boing είναι ένα blog, boing boing. Είναι ένα blog, boing boing. Directory of wonderful things, έτσι λέγεται. <laughs> και νομίζω και το είδα και είδα ότι το ASCII είχε μια στιλιστική μεταμόρφωση. Και πράγματι μπαίνοντα στο site ήμουν κατάπληκτος από το πόσο ωραία ήταν ευάλωμενα τα πάντα. Ε, μ' άρεσαν ιδιαίτερα τα features που προσφέρει. Για ε, πάντα την αλήθεια μπήκα το είδα και εγώ λίγο. Και όντω ας πούμε στιλιστικά είναι καλύτερο. Δηλαδή δεν θα μπορούσε το interface του... Το Google να είναι τέτοιο θα μου περισσότερο από αυτό που υπάρχει τώρα Ναι, το... έχει προσφέρει πρώτα απ' όλα search as you type που σημαίνει ότι κάθε φορά που πάσεις και γράφεις μερικά γράμματα από κάτω ανοί... ε, σου ανοίγει ένα παρθυράκι και σου δείχνει αποτελέσματα ναι. Αυτό το κάνει και το Google Suggest Λοιπόν, θα κάνουμε ένα constraint η λέξη Google πάνω από 5 φορέ να πω ότι θα την πούμε, έτσι, άρχιτε, Εντάξει, το... το Google λοιπόν Σε αντίθεση με το Ask έχει ένα πιο απλοϊκό interface το Ask έχει μέχρι και Thimable Interface που εμφανίζει μια εικόνα πίσω από το Setsbox. Ε, προσφέρει επίσης δυνατότητες για να ζητήσεις χάρτες, ε, οι, οποίοι, αυτό. οι οποίοι δεν είναι τόσο, τόσο πλήρες ως οι Google Maps. Έτσι, για ε, ε, το Google Και για Yahoo Maps. <laughs> ναι, και επίσης προσφέρει να ζητήσεις σε blogs, σε βίντεο, ε, για όλους Σε τις, RSS. Σε RSS. Ε, σε news. Σε news, ναι. Έχει πολλές και πλήρες. ένα που μου άρεσε αρκετά, είναι ότι όταν σου εγγραφούν τα αποτελέσματα, Μπορεί να πατήσει εκείνον να την με τα κιάλια και να σου βγάλει από δίπλα oh, thumbnail oh, του oh, ναι, site ναι, που θα ναι, αυτό είναι Κάτι πολύ πολύ. που έχω δει να γίνεται και στο Google Cloud, αλλά δεν ξέρω πώ να το κάνω σε μένα. Hey, υπάρχει ένα plugin του Firefox, το Cooliris. Cooliris. Που cool Iris. όταν πηγαίνεις... mm. Ναι, το οποίο όταν πηγαίνει από πάνω από ένα link, σου δείχνει παραθυράκι μικρογραφή από το site. Όχι, δεν κατάλαβε, δεν λέω αυτό εγώ. Εγώ λέω κάνω search, ναι. πατάω find α πούμε και τα αποτελέσματα είναι, είναι... κλασικά τα links με ένα μικρό κειμενάκι από κάτω. Πιο αυτό που έχω δει εγώ είναι ε, έτσι πάλι. Απλά συνοδεύεται και από ένα thumbnail του site. Mm. Και το έχω δει αυτό α πούμε σε EdenCafé να υπάρχει, σε Firefox. Ε, Κάποιο plugin yeah. πρέπει να είναι. Κάποιο plugin πρέπει να είναι, Και υπάρχει και η δυνατότητα, αν ανοίξει λογαριασμό στο asset.com τουλάχιστον, να σώζει. Ε, δηλαδή σου επιστρέφει κάποια entry ε, το search ε, που κάνει και μπορεί κάποια entry να τα σώσει. Είναι κάτι σαν ε, bookmarking. Πώ κάνει το Delicious. Κατάλαβα. Κάτι αντίστοιχο. Να πούμε εδώ για του ε, ε, ακροατέ ότι εγώ μπήκα στην, ε, στο Ask και προσπάθησα να ψάξω στη μηχανή που είναι για blog το News Filter, αλλά έβγαλε τον κλασικό ανταγωνιστή που ξέρουμε όλοι τι έχουμε και το ORG, και δεν είναι <laughs> το καλύτερο που μπορεί <laughs> να είναι. <laughs> ένα <κρυβος> blog, ε. <laughs> να, ναι, δεν είναι ακριβώ blog, αλλά το βγάζει αντί για εμά το. Να πούμε ότι σε News βγάζει μόνο ένα άρθρο το οποίο είναι το, το Lost. Μόνο αυτό βγάζει. Από άρθρα ή το... Όταν μου σκληρία ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί το Asked είναι πιο κάλος. του το Google. Το... Αυτά λοιπόν, για αυτό το θέμα. Να σου πω, Άγγελε, εσύ το τέρα τη το, το ξέρει. Εγώ το ξέρω, αυτό με ξέρει. Όχι. Είναι μονόχλωτο. Είναι? Μονόχλωτο. Ορίστε Τι έκανε πάλι. Ε, λένε ότι επανεμφανίστηκε. Κούκονται κάτι, κάτι τέτοιε φήμε. Ο Χρήσο είχε σωστό επιχείρημα πριν, ότι άμα επανεμφανίστηκε, πώ χωνώνει πια αυτό το δεν ποτέ. Ε, εξαρτάται. Τι, τι είναι αυτό. Δηλαδή, ε, ότι ισχυρίζεται ότι είναι κάτι σε. Σερπετό, α το πούμε. Μεγάλη, πολύ μεγάλο μεγέρο. Οπότε δεν ξέρω πώ μπορεί να ζει. Εντάξει, ξέρω. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτό πώ έγινε. Κάποια στιγμή βγήκε ένα βίντεο στο YouTube. Έτσι μαθαίρεται. Θα το πούμε αυτό. Στο οποίο ισχυρίζονταν αυτό που το ανέβασε ότι είναι ο. Είναι κάποιο ο οποίο έκανε κάτι λήψη εκεί στη λίμνη που φημολογείται ότι ζει αυτό το τέρα. Πώ λέγεται λήψη. Δεν θυμάμαι. Από... Έτσι λέγεται. <laughs> ναι. Γιατί ότι είχε το όνομα τη πόλη ή του μέρου του πέρα. Και αυτό λέει: Είχε πάει εκεί πέρα για άλλο λόγο να κάνει κάτι λήψη για το μέρο και για την επιστήμη και τέτοια πράγματα. Και εκεί που έκανε λέει λήψη είδε κάτι με στη θάλασσα, με στη λίμνη τέλο πάντα, στο νερό, το οποίο του φάνηκε, το φάνηκε πολύ μεγάλο. Και σε κάποια φάση βγήκε και ο Ασέξου, μάλιστα, ένα μέρο του. Και νομίζω ότι είναι το τέλο του λόγο εδώ πέρα. Εδώ στο βίντεο που υπάρχει, πράξη δεν είναι και πολύ προφανέ ότι είναι. Όχι ότι είναι πειραγμένη φωτογραφία, αληθινή είναι. Αλλά ότι δηλαδή είναι τέρα ή μπορεί να είναι και ένα κούτσο. Δεν έχει καθόλου περιχθεί. Λάτι... Μπει στο βάθο, το πούμε και τσαπά. Μέχρι να μου κάνει που αυτοί που το παρουσιάζουν στο βίντεο το λένε λε και είναι όντω επειδή είναι αυτό, ξέρω εγώ. Ναι, είναι ε, ναι, το τελευταίο πράγμα που να είναι το τέρα. Ε, μόνο, μόνο, δηλαδή. μόνο επειδή είναι εκεί, σε αυτή τη στιγμή δηλαδή. Ναι, μπορεί να είναι εκατομμύρια πράγματα εκεί όπου φαίνεται. Σίγουρα, εντάξει. Μα δεν είναι ότι να πει, ε, μοιάζει λίγο οπότε μάλλον αυτό. Δεν έχει και ξεκάθαρο, εντάξει. Δηλαδή και όσε άλλε φωτογραφίε και βίντεο έψα να βρω πάνω στο θέμα. Πάλι όλα είναι, είναι τελείως το last δεν, δεν μπορεί να ξεχωρίσεις αν είναι Εσύ τι λες υπάρχει, το τέας ή η μούφα Εγώ είχα διαβάσει κάτι άλλο αυτό παλιότερα πάνω στο θέμα Τα οποία ακριβώ καταλήγουν σε αυτό εδώ Ότι ε, όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο τέρα, Το υλικό που υπάρχει δεν μπορεί να αποδείξει με κάποιο τρόπο Ότι, είναι, ότι θα μπορούσε έστω, και σε πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι κάτι τέτοιο Σε αντίθεση με άλλα πράγματα όπως ε, όπω το λένε οι για φαντάσματα και, και τέτοιε περιπτώσει όπου οι φωτογραφίε θα μπορούσαν να είναι πιστικέ. Δηλαδή τι έχουν δει, α πούμε, ειδικοί και έχουν πει ότι αυτό δεν μπορεί να είναι ούτε νεφέλη, ούτε σκόνη, ούτε τίποτα άλλο. Ενώ στι συγκεκριμένε φωτογραφίε που αφορούν το τέλο του Λόχνε δείχνουν όλε μεν κάτι το οποίο έχει ένα μακρύ λαιμό, α πούμε, και μοιάζει με, με το μεγάλο διαστάσιο σαν δυνόσατο, πούμε, κάτι όπω είπε και Γιάννη όταν δεν ακούστηκε. Αλλά είναι πάρα πολύ θολέ και θα μπορούσε όπω να είναι χίλια δυο άλλα πράγματα. Κούτσουρο το ένα το άλλο. ή ξέρω εγώ κάποιο ξύλο, ή κάποιο, κάτι που είναι στην απέναντι μεριά. και απλά γίνεται μια σκιά και οτιδήποτε άλλο. Είναι απλώ πειραγμένη φωτογραφία. Ναι, αυτό. Έχει και αυτό έβλημα, αλλά. Ακόμα και αυτό που να Και αυτό να μην είναι. Όχι, αυτό είναι το πρώτο που σκέφτομαι. <laughs> <laughs> ναι, αυτό είναι το πρώτο που σκέφτησα. Απλά σου εξηγώ ότι σε άλλε περιπτώσει τέτοια σενάρια έχουν σχεδόν αποκλειστεί. Δηλαδή υπάρχει εμπειρογνώμα ένας φωτογράφος που έχει πει πούμε, ότι οι φωτογραφίες που φαίνονται να δείχνουν κάποια φαντάσματα πρέπει να είναι αληθινές ή μπορεί να είναι κατά μεγάλη πιθανότητα αληθινές γιατί ακριβώς δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι πειραγμένες Τώρα αυτό όμως μπορεί να είναι οτιδήποτε, δηλαδή μπορεί να έστησε κάποιο απέναντι και να το φωτογράψετε ah, δηλαδή, δηλαδή. Α, ναι Οπότε αυτά σχετικά με το ωραίο, ο θέλει να το βίντεο και να βγάλει στην Λίμνη έχουν παρατηρηθεί ατυχήματα, ποιο κάποιο να τον έφυγε, κάτι και... Από όσο ξέρω δεν αναφέρθηκαν εξαφανίσει εξαφανίσεις το μεδί, δεν έχει κάνει κάτι, να πούμε ναι, τι, μάλλον ναι, έχουμε... ο, οποίος, να, ο στρίλος, αυτός, ναι. είναι από ναι, πιο ναι, παλιός, ναι, εκεί, ναι, ναι. έτσι. Και κάποιοι λέγανε ότι παλιά, ας πούμε, στα παλιά χρόνια που λέμε συνήθω, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν πάει να το, να το βρουν αυτό το πράγμα με βάρη και εξαφανίστηκαν. Αλλά αυτό δεν είναι τεκμηριωμένο από την yeah. κυβέρνηση οτιδήποτε. Yeah. Υπάρχουν α, αυτές α, οι στοιχεία. Α, α, υπάρχουν αυτά που δεν εξαφανίζονται. Όχι, εξαφανίσεις. Εξαφανίσεις, Όχι εξαφανίσεις. δεν υπάρχουν. Οπότε, πολύ πιθανόν είναι ακόμα κάτι εγώ που δεν έχει το Ωραία, αυτό στο να πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη. Αυτοψία. <laughs> <laughs> ναι, μια αυτοψία. Να... Εγώ θα έλεγα να πάρουμε και καταδυτικό εξοπλισμό και να κάνουμε καταδίκηση και να δούμε τι έχει. Ναι, εγώ συμφωνώ. Γιατί θα έχει φάσο και τίποτα άλλο. Κανείς μου, για το το τέρα δεν και... λέει κάτι ότι μπορεί να είναι και Αυτό <συσίλικο> είναι όλο το χόνο εκεί πέρα εμφανίζεται σε, σε συγκεκριμένε περιόδου. Άμα δεν είναι, πάντω αφήνει καρτελάκι λίπο. Ε, το, το αν δεν υπάρχει όμως και έχει το καρτελάκι λίπο, πάμε να το δει και έτσι. μαζί το μου στο... Στο... Ναι, ο του. Στο ο παιδί μου στο <συσίλικο> το σχήμα. το κατά Τότε είναι. Όχι, Πήγα προχθέ στην κεντρική βιβλιοθήκη του Απριφού να διαβάσω και δεν βρήκα, δεν βρήκα καμία θέση. Είναι το κλασικό πρόβλημα που υπάρχει. Μόνο σε περίοδο εξάστατη και έτσι να τονίσουμε. Αυτό που αφήνουν ε, τα βιβλία του εκεί ναι, πέρα και έρχονται χάσει. μετά από 6 ώρε να διαβάσει. Έχει 1800 θέσει βιβλιοθήκη, ωραία. Και πάς στη πάση στιγμή μέσα είναι καμιά 1000-1200 άτομα το πάρα πολύ. Και αν πα να, να διαβάσει. Πόσε θέσει ή... έχει, 1800. Ε τώρα, κατά ναι, ναι, ναι, ναι, κάπου εκεί. Ωραία. Και άμα να διαβάσει θα βρει. Άμα βρει μία-δύο-τρει ελεύθερε θέσει, δεν, δεν παίζει και θέμα ώρα το πότε πα. Γιατί άμα πα 7 το πρωί, δεν θα βρει θέση. Αν πα 7 ώρε το πρωί, εντάξει. Αν πα στι 10 ώρε το πρωί, στι 11, στι 12, στι 5 το απόγευμα, Δεν θα βρει. Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν πηγαίνω. Απλά. Εκτό από αυτού που οι οποίοι πάνε και κάνουν ένα διάλειμμα, στο το και για μία-μισή μία, ώρα, είναι ώρα το οι οποίοι πάνε 9 ώρε το πρωί, ξυπνάνε, πούμε, πάνε βιβλια βιβλία, 3 4 θέσει για του φίλου του. Γυρνάνε σπίτι κοιμούνται, ε, κάτι τρεις θέσεις διότιμης ημέρη, πάν και διαβάζουν, οπότε αυτές όλες οι θέσεις για 10 ώρες να άρχιστες. Μία λύση για αυτό το θέμα ήταν να υπάρχει μία κάρτα βιβλιοθήκης που θα τη δίνανε για κάποιες ώρες ας πούμε, δηλαδή 1800 θέσεις ή κάρτες, κάψω έτσι ας πούμε. Οπότε θα μπορούσε να την κρατήσει πάνω από 5 ώρες Ή θα μπορούσε να την αφήνει κάποιος που μπαίνει την διάρκη, και αν μην μπορεί να βγει να την πάρει Αυτό που βλέπω, δηλαδή, διάβασα δηλαδή. την ιδέα ενώσεις του πούμε ήταν ότι Αυτός που φεύγει, αφήνεται βλέγει δηλαδή και φεύγει, αφήνει και ένα καρτελάκι μαζί που λέει είμαι ο τάδε τάδε και έχω φύγει αυτή την ώρα Άμα, επιστρέψει... Άμα δεν έχει επιστρέψει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα εξωγωμία 1,5-2 ώρες και το πετάμε τα βιβλία στην άκρη. άκρη. Δεν τα πετάμε στην άκρη. Άμα μπορεί ο άλλο να πάει και να κάτσει και άμα αργήσει αυτό, αναγκαστικά θα πάει τη βιβλία και θα πάει κάπου αλλού. Δεν κάνει τίποτα. Τα τραπέζια είναι αρκετά μεγάλα. Τσπώνε τα στα τραπέζια στο κέντρο του τραπεζιού που είναι κενό. Αυτό. Και, και, δηλαδή απλώς, αυτό με την κάρτα δεν πιστεύω ότι είναι βιώσιμη λύση. Ε, δηλαδή θε κάποιον να κάνει traffic control με τι κάρτε. Ποια κάνει, θα κάνει ηλεκτρονική πόρτα η οποία ανοίγει μόνο με την κάρτα. Όχι δεν λέω αυτό. Εσυαστικά έναν ακόμα υπάλληλο. Ε, δε, δεν είναι βιώσιμη λύση. λύση. Αυτό όταν μπαίνουν μέσα 1800 άτομα, ο υπάλληλο τι θα κάνει, Θα μετράει, θα έχει κανένα χρονόμετρο πάνω η κάρτα που όταν τελειώνει το χρονόμετρο θα αρχίσει να βαράει η κάρτα. Δεν με κατάλαβες, Εγώ είπα άλλο πράγμα. Εγώ είπα αυτό που θέλει να μπει, έχει μια κάρτα. Στην είσοδο υπάρχει κάποιο που την κοιτάει αυτή την κάρτα. Όταν μπει, ε, έχει δώσει την κάρτα του σε αυτόν που είναι στην είσοδο. Και για να βγει πρέπει να την πάρει. Και δεν μπορεί να μπει μετά. Άμα δεν. Ε... παίρνει τα βιβλία μαζί και Ξύστηκα να γίνει με αυτό, ε. βέβαια, δε, δε, αυτό δεν μπορεί να Το μόνο ότι σπάλωσε που εγώ. Δεν βρήκα θέση, τουλάχιστον όχι καλή. Πήγα τα βιβλία στην άκρη και εντάξει, έρθει αυτός που ναι, λέει, αυτό που. Θα... το καλύτερο. απλώς. σου λέει ήμουν εκεί 4 ώρε, 4,5 και αυτό δεν εμφανίσει. Και, δηλαδή έφυγα εγώ, τελείωσα διάβασα όσο ήθελα, και δεν να το και να. Αφού έτσάκλει για θέση ώρα και βλέπει ένα που έχει αφήσει ένα τετράδιο. Ποιο πώ έχει βγει για 10 λεπτά διάλειμμα, θα το κάνει στην άκρη. Ναι, άμα έρθει μετά θα σου πει τι είναι τα δικιά μου θέση και σκόνει τη θεία. Δηλαδή έχει. Τα στέψει. Μπορεί θα να έρθει 5 ώρε Δεν με νοιάζει πω άμα έρθει πίσω ήρθε πίσω, δεν όσο και αν έλθει. Ναι, ναι. Αλλά αυτό κάπως θα πρέπει να δοθεί μια λύση ή έστω να είναι οι φοιτητέ να λειτουργούν με πιο. Το πούμε... Εγώ πάω νωρί και φωνάζω Κριστέφα να έρθει ο, ο οποίο δεν, δεν ξυπνάει τόσο νωρί. Ναι, μερικέ φορέ ξυπνάει. Και κρατάω θέση εγώ ή με κρατάει θέση αυτό, κάπω έτσι γίνεται. Ναι, κάπω έτσι, no, έτσι μεταδρέψουμε την άλλη θέση, γιατί ένα και δύο είναι πέντε. Έχει τη σε πόση ώρα. Έχει τη σε μισή ώρα, σε μία ώρα. Κάτι που δύο. Μιλάμε, πηγαίνει ο Χρήστο σε 9 η ώρα και εγώ πηγαίνω στι 10. Δεν μιλάμε για ώρε. Και όχι ότι εκείνε τι ώρε είναι φύσια και γεμάτη και ψάχνουμε. Συνήθω όταν βλέπουμε άτομα να ψάχνουμε, προσφέρουν και τη θέση και δεν πλησαρεί ξεζάρια για τι προτάσει και τη... άμα τη. είμαι αυτή τη λογική για μισή ώρα και δεκτό. Κοιτά, πάντω πιστεύω ότι όλα, όλα αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο σε, τέ, σε, τέ, σε τέτοιο επίπεδο είναι θέμα νοοτροπία των φοιτητών. Ναι, θα... Δηλαδή, ούτε πρόβλημα τη βιβλιοθήκη είναι για το πώ θα το τον κόσμο τη... να μπαίνει Άμα είμασταν, λίγα... Άμα, δεν άμα δεν δουλεύαμε ξέρω. όλοι όπω τα έπρεπε να δουλεύουμε για να είμαστε σωστοί όχι μόνο να παίρνατε το Πανεπιστήμιο αλλά και να παίρνατε τους μα, μας τότε δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα η πιο ωραίο που έχω δει εγώ στη Κλειριευτή και όσε φορές έχω πάει ήταν μια θέση όπου είδα, είχα πάει κάτι της μία η ώρα και έγραφε ο άλλος θα επιστρέψει στι 5. οπότε μπορείς να καθίσει εκεί μέχρι αυτές τις 5, στη θέση του αυτό που πρέπει μια λύση έτσι; δηλαδή λες δηλαδή ότως... ότι εγώ θα γυρίσω τότε. <laughs> <laughs> <laughs> ναι, επειδή αυτό είναι πολύ <laughs> τέτοιο, <laughs> αλλά θα, με αυτοί, ο άλλο. που <laughs> θα, <laughs> θα ότι στις 5 <laughs> θα φύγει, έτσι και λες, θα επιστρέψεις στις 5 και είναι μια ώρα. Εσύ τι θα κάνεις, θα πας να βρεις μια άλλη θέση, χειρότερη. Ξέρεις, είναι θα πάει να κάτσει και πέρα στι μέσα στο διάστημα βρει καλύτερη θέση, θα τα πάρε τα δουλειά από τι και τα πάρε καλύτερη. Φαντάζομαι ε... ότι εγώ το κάνω. Με κάθομαι σε μια τρέγγυ και μόλι αλλάξει η αδειά, μια καλύτερη, σηκώνομαι και πάω στην αδειά. Αφήνει τα είναι. πράγματα εκεί και είσαι αλλού για να πιάνει δύο θέσει μαζί. Εντάξει, τέλο πάντων. Αν θε να το χαλάσει όλο είναι το σύστημα, που ναι, ναι, ναι. γίνεται. Okay. Ότι άμα ο δεν το έχει στο μυαλό του είναι σωστό, ό,τι κόλπο και να βρούμε θα, δεν θα τη λειτουργήσει. Τέλο αυτό το θέμα και τελειώσουμε. Κοινωνικό μήνυμα, έτσι. Αυτό. Στο πιο θέμα αυτή τη εβδομάδα θα σα παρουσιάσουμε ένα καταπληκτικό καινούργιο παιχνίδι που έχει βγει το τελευταίο καιρό. Ε, λοιπόν, το παιχνίδι αυτό απευθύνεται σε μανιακού παίκτε του γκολφ, οι οποίοι είναι τόσο πορωμένοι στο πούμε με το παιχνίδι, που δεν μπορούν να σταματήσουν να παίζουν ούτε λεπτό. Προτείνει λοιπόν η εταιρεία που κατασκευάζει και διανύμει το αυτό το παιχνίδι, το μίνι γκολφ μπάνιο, το οποίο ε, είναι ένα. Ένα mini golf που μπορείτε να παίζετε όσο είστε στη τουαλέτα. Τι περιλαμβάνει τώρα το πακέτο. Πρώτον, τεχνητό γρασίδι με κούρμπα στη μία άκρη ώστε να εφάβεται ακριβώ τη λεκάνη. Δεύτερον, ε, περιέχει μπαστούνι του golf με αυξομειώμενο μήκο για να βολεύει η δήμο σε όποια στάση και αν κάθεστε. Τρίτον, έχει δύο μπαλάκια του golf. Κλασικό, έχει τίποτα με καμιά πατέρα πάνω. Ε, Πέχει τρύπα για να συμμαδεύετε να βάζετε το μπαλάκι, η οποία μάλιστα μετακινείται ώστε να αυξάνει το επίπεδο δυσκολία. Το μόνο που δεν ξέρω είναι αν μπορείτε να τοποθετήσετε την τρύπα έξω από το γρασίδι. Αυτό δεν, δεν διευκρινίζεται. Και τέλο, αυτό είναι σαν έξτρα. Δώ μαζί με το mini golf μπάνιο μια τεμπελίτσα που λέει Do not disturb για ευνόητους λόγου. 14 τέλος τέλος Ναι, νομίζω πως τελειώσαμε τέλος ε τέλος για χαρά σε όλους για αυτό τα λέω για, για... τις αναλήμμε Ωχ, Άγγελε! Τι είναι αυτά κόρδα κύριε από το λαιμό σου!